Στήχη 32.45 Η Φιλοδοξία δύο μαθητών 32 Επροχώρουν δε κι ανέβαιναν δρόμον δρόμων προς τα Ιεροσόλυμα και προπορεύεται από αυτούς ο Ιησούς και θάμβωναν από θαυμασμόν οι μαθητέ που τον έβλεπαν τόσο άφοβα και με τόσο θαραλέα απόφαση να προχωρεί προς την πόλη όπου επρόκειτο να πάθει τόσα και ενώ από σεβασμόν των οικολούθων εφοβούν το τα όσα θα τους έβρισκον Ιεροσόλυμα και αφού πήραν ιδιαίτερο στου 12, ήρθε να του λέγει εκείνα που έμελον να του συμβαίνουν. 33. Του έλεγε δηλαδή ότι οι δύο αναβαίνομενοι στα Ιεροσόλυμα και ο ιό του ανθρώπου, ο Μεσία, θα παραδοθεί στου αρχαιρεί και στου γραμματεί και θα τον καταδικάσουν ει θάνατον και θα τον παραδώσουν ει του εθνικού στρατιώτε τη Ρώμη. 34. Και αυτοί θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν, και θα τον εμπτήσουν και θα τον φωνεύσουν. Και την τρίτη ημέρα από το θανάτου του θα αναστηθεί. 35. Και πηγαίνουν προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι του ζεβεδαίου και λέγουν. διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάμει σε εκείνο που θα σου ζητήσουμε. 36. Αυτός δε τους είπε. Τι θέλετε να σας κάμω. 37. Αυτοί δε του είπαν. «Δώσ' μας όταν έλθεις εις την δόξα σου και θα αναβείς εις των επίγειων βασιλικών θρόνων του Δαβίδ να καθίσωμεν ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου». 38. Ο δε Ιησούς τους είπε «Δεν ξέβρατε τι ζητάτε. Δεν είναι τώρα καιρός κοσμικών μεγαλείων και αξιωμάτων αλλά κόπων και διωγμών και θανάτου μαρτυρικού. Μπορείτε λοιπόν να πείτε το ποτήριο του θανάτου που πρόκειται εγώ με το λίγο να πείω «Και να βαπτιστείτε το βάπτισμα του μαρτυρίου που με το λίγο θα υποστώ». 39 «Αυτοί δε θέλοντες να εξασφαλίσουν το αίτημάτον, του είπαν, χωρίς να το σκεφτούν καλώς. Δυνάμεθα». Ο δε Ιησούς τους είπε «Το μεμποτήριον του μαρτυρίου, το οποίον εγώ εγω εντό ο λίγου πίνω, θα το πίετε και το βάπτισμα το οποίον με το λίγο θα βαπτιστώ εις την θάλασσα των παθημάτων μου θα βαπτιστείτε» διότι και εσείς θα υποστείτε διωγμούς και μαρτύριον για το Ευαγγέλιο. 40. Το να καθίσετε όμως εις τα δεξιά μου και εις τα αριστερά μου, δεν εξαρτάται από εμέ το να δώσω εις όποιον μου το ζητήσει, αλλά θα δοθεί τούτο εις εκείνους, εις τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον δικαιοκρίτη πατέρα μου, που κανονίζεται σαν ταμιβάς σύμφωνα με την αρετή του. 41. Και όταν ήκουσαν αυτό οι άλλοι δέκα μαθητέ. Ήρχεσαν να γανακτούν δια της συμπεριφοράν αυτήν του Ιακώβου και του Ιωάννου οι οποίοι ζήτουν να τους παραγωνίσουν και να τιμηθούν περισσότερον από αυτούς. 42. Ο δε Ιησούς, αφού τους προσεκάλεσε τους είπε Γνωρίζετε ότι αυτοί που νομίζονται και φαίνονται άρχοντες των εθνών συμπεριφέρονται προς τους λαούς των ως να είσαν ανεξέλεγκτοι κυρίτων και ως να είσαν η λαϊκτηματά των. Και εκείνοι που έχουν αξίωμα, όπως είναι οι ανθίπατοι, τους μεταχειρίζονται με μεγάλη εξουσίαν, σαν να είναι δούλοι τους. 43. Μεταξύ σας όμως δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να γίνεται έτσι. Αλλά οποιοδήποτε θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτη σα, και ας σπουδάζει να γίνεται εξυπηρετικός εις τους άλλου. 44. Και οποιοδήποτε θέλει να γίνει πρώτος από σας, οφείλει να γίνει δούλος όλων, Ασκών με πάσαν ταπεινοφροσύνη την αγάπη. 45. Διότι και ο ιό του ανθρώπου, ο Μεσσίας, δεν ήλθε στον κόσμο για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και δώσει τη ζωή του λύτρων, όπως εξαγοραστούν και ελευθερωθούν από την αμαρτία και τον θάνατον πολλοί.